Αυτόματος τηλεφωνητής με τον Μενέλαο Καραμαγιόλη. Αυτόματος τηλεφωνητής. Αν θέλετε αφήστε μήνυμά μάσας μετά από το σήμα. Λλήσει των Στίβεν Χόκί. Αγαπητο Οι οδηγίε σα για τη ζωή όπω αποδίδονται μέσα από αλληλεγέρεου που αφορούν στις θεωρίε σα για τη δημιουργία του σύμματο και πω διανθίζονται με τον αυτοσαρκαστικό τρόπο που περιγράφεται το βίο σα, δημιούργησαν έναν κλειό που επέμειναν να σα απευθύνθούμε ξανά σε αυτό το τηλεφωνητή που είναι σίγουρο που σε τον ακούτε γιατί γιατί ανταποκριθήκατε με περισσότερες οδηγίες και με αστρικές παρεμβολές στη μεταβατική περίοδο που διανύουμε εγώ τους προειδοποίησα τους φίλους η ανατρεπτική σα σχέση με τα πράγματα μπορεί να τους ευνηδιάσει η ανάγκη σα να μην είστε σοβαροφανείς μπορεί ίσω να τους σοκάρει και κυρίω.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 γύρω από την ανωμαλία. Η περιοχή αυτή ονομάζεται Μαύρη Τρύπα και το όριό της ορίζοντας γεγονότων. Οτιδήποτε ή οποιοδήποτε περάσει από τον ορίζοντα γεγονότων πέφτοντας μέσα στη Μαύρη Τρύπα θα συναντήσει αναπόφευκτα την ανωμαλία και μαζί της το τέλος του χρόνου. να βράδυ του 1970... λίγο μετά τη γέννηση της κόρης μου Λούση... βάλθηκα να σκέφτομαι τις μαύρες τρύπε καθώς ετοιμάζόμουν να ξαπλώσω. Ξαφνικά συνειδητοποίησα... ότι πολλές από τις μαθηματικές τεχνικές... που είχαμε αναπτύξει με τον Penrose για να αποδείξουμε την ύπαρξη χωροχρονικών ανομαλιών, ήταν δυνατόν να εφαρμοστούν και στις μαύρες τρύπες. Σκέφτηκα λοιπόν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 Just one thing, love comes on me and tonight I will be by your side. But tomorrow.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 Ούτε τι πρόκειται να μου συμβεί ούτε πόσο γρήγορα θα εξελισσόταν η ασθένειά μου, δεν ήξερα τι να κάνω. Οι γιατροί με συμβούλευσαν να επιστρέψω στο Κέμπριτζ και να συνεχίσω την έρευνα που μόλι είχα αρχίσει στη γενική θεωρία τη σχετικότητα και την κοσμολογία. Όμω δεν παρουσίαζα μεγάλη πρόοδο στην εργασία μου, καθώ μου έλειπε το κατάλληλο μαθηματικό υπόβαθρο. Και εν πάση περιπτώσει, ίσω και να μην ζούσα αρκετά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 έως το 1974 μπορούσα να τρώω και να ξαπλώνω ή να σηκώνομαι από το κρεβάτι χωρίς βοήθεια. Η Τζέιντα είχε καταφέρει να με φροντίζει μόνη της και να αναθρέψει δύο παιδιά χωρίς τη βοήθεια κανενός. Το τρίτο μας παιδί γεννήθηκε το 1979. <ΣΛΗ> το 1980 αλλάξαμε σύστημα και προσλάβαμε ιδιωτική νοσοκόμα για μια-δυο ώρες το πρωί και το βράδυ.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 One when calling this number. Will you please hang up and try your call again? Ksto Stephen Hawking, Stop. Υπότιτλοι AUTHORWAVE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 <Σελίου> αγαπητέ κύριε Χόκιν, στα τέλη του 20ου αιώνα άγγιξα και τα όριά μου. Μετά από μια δεκάχρονη οδήσια βρέθηκα στη σάμο Τη μέρα που θα γύριζα πίσω στην Αθήνα, μια καθυστέρηση των πτήσεων με κράτησε περισσότερο στο νησί. Από τη του ξενοδοχείου με πιέζανε ευγενικά να αφήσω το δωμάτιο <Σελίου> γιατί ο επόμενο πελάτη.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 Ξέρω πως άκουσα καθαρά ένα «Τίποτα δεν χάνεται ποτέ» και το άκουσα από σας Νομίζω πως μου απευθύνατε αυτή τη φράση για να μην δακρύσω στη θέα της αδυναμίας σας και γιατί υποπτευθήκατε πως θα ζήσω κι εγώ τα ίδια και χειρότερα στα χρόνια που θα ακολουθούσαν. Τα έζησα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 Ασεσιόν και Natural Boy του David Μπάουι, όπω ακούγονται στο Μουλερ Ούς του Μπα Λάρνα. To Be By Your Side με το Μick Cave. Dolce Calmo, ο από το Τριστάνο και η του Richard Wagner με τη Μαρία Κάλλα και τη Συμφωνική του Τωρίνου με διευθυντή τον Αρτούρο Μπαζίλε. Forward and Reverse με του Gang, The Big Time με του Σουέτ. Everything in its right place στο Radiohead με το Κρίστοφε Ρορίλεϊ στο πιάνω.